Η απάντηση από τον κύριο Καλαματιάνο είναι ότι έχει εκπονηθεί ήδη βρίσκει σε εξέλιξη μια μελέτη η οποία ε, θα μελετήσει και θα που κάνει προτάσεις στο πώς το παλιό κτίριο θα ε, ε, εξαλείψει τα προβλήματα που έχει στην, ε, που έχει στην επάρκεια που είχαν διαπιστωθεί. Υπάρχουν τεχνικές καινούριε, οι οποίες μπορούν να το, ε, να, το, να το κάνουν απόλυτα σίγουρο από την άποψη της ε, στατικότητας. Και από αυτή την ε, άποψη εμείς θεωρούμε ότι ε, μπορεί να υπάρξει μια ατυχαλήση. Θέλω να πω όμως, βέβαια, το ΙΚΑ σήμερα δεν είναι το ΙΚΑ το παλιό. Ε, ο οποίοι που είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ ε, σχεδόν έχουν αυτονομιστεί, έχουν υποβαθμιστεί και δεν ξέρω ακόμα πού θα καταλήξουν. Θα γίνει ένα αστικό κέντρο υγείας διαφορετικό από το ΙΚΑ. Δηλαδή δεν υπάρχει το, το, το ΙΚΑ που παλιά είχα που ξέραμε ότι είχαμε τις υπηρεσίες ασφάλεια του ΊΚΑ και ταυτόχρονα και τους γιατρού του ΊΚΑ. Αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν, να χωριστούν και υπάρχει όσο δεν ξέρω και στρατηγικά θα πρέπει να ξαναμείνει ακόμη μια μονάδα ιατρική που θα είναι το ερωθείο που θα εξυπηρετεί 5-10 ανθρώπους και σήμερα είναι υποβαθμισμένοι. Άρα μιλάμε για ένα ΊΚΑ το οποίο θα φιλοξενήσει στην πλατεία Φόκελη κυρίως εργαζόμενους που θα έχουν να κάνουν με ασφαλιστικές διαδικασίες. Δηλαδή με τα ένσημα, με τις εξυπηρετήσει, με αυτά δηλαδή, που πηγαίνουμε όχι για γιατρούς, αλλά για τις άλλες τις του ΊΚΑ. Και από yeah. αυτή την άποψη μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση που μπορεί να σηκώσει την περιοχή, η οποία ουθανώς Πολύ θα εξυπηρετείται ο πολίτη έτσι, κύριε Γάκη. Δηλαδή, αλλού οι διοικητικέ υπηρεσίε, αλλού οι ιατρικέ. Δηλαδή, θα τρέχει προ κάτω. Δεν έχουμε σχέση οι διοικητικέ υπηρεσίε με τι ιατρικέ τώρα.